Ναι. Τον Αποστόλη ήθελα. Εγώ. Ναι. Εγώ. Τον Αποστόλη. Εγώ λέω κυρία μου, εγώ είμαι, γιατί δεν μιλάτε. Είσαι εσύ Αποστόλη. Εγώ είμαι. Χάρηκα πάρα. Α, εγώ τέλειωνε. Για που έκαζες, <laughs> που της είπε να πάει στο διάλογο. <laughs> <laughs> το έκαλε. Του βαγελάω, χαίρομαι που σ' ακούω από... Του το είπα <laughs> αυτό πέρα. εγώ, δεν μιλάω έτσι. <laughs> <σομίως> Πού το ακούσατε αυτό, θα μου γιατί, πείτε! Γιατί, αγόρι μου! Τι γιατί? Χαίρομαι, χαίρομαι να χαίρεσω τα παιδάκια σου και τη γη! Α, θα γίνει συνεννόηση σήμερα, κατάλαβα. Να είστε καλά, χάρηκα. Με συλληπινούν οι ευχέ σα! Για τη συντροφιά που μα κάνετε! Γεια! Γεια, γεια! Ναι, ναι. Άκουσα, άκουσα, εινικό, χαρακτηριστικό. 3 ευρώ θα του δίνουνε Καμιά χαρακιά στα πόδια Κάτι για πες Όχι άκου να δεις Πιο μπροστά από το μελαμσό Τον άνθρωπο το διθυγεί Είναι ένα σπιτσιρικά Σκαναστολισμό Τα μαλλιά βάζουν τσοπανόσκλα Τώρα. Τώρα τι βάζουν τσοπανόμαυρους Εχεχε <laughs> Τι έχει γίνει, είναι ο Ικο πάνω στο παππί, πηγαίνει με πρώτη, παρακολουθώντα τον Μαύρο, ο οποίο παρακολουθεί και αποπέμπει τα αρνιά. Ε, σωστό, δεν κατάλαβα να κάνει ό,τι θέλει ο Μαύρο. Έτσι, μπράβο. Αυτή είναι η παιδί, μπορεί να φάει το αρνί ζωντανό. Σωστό, είναι. επικίνδυνη. Εκτό που είναι επικίνδυνη για τη δημοκρατία μα, τη φυλή μα, είναι επικίνδυνη και για τα αρνιά. Έλα, πώ πει. Τι ωραία λογική αυτή του πάγκαλου, Έλα, ρε, 200 εκατομμύρια έφαγε.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 Γεια σου Αποστόλη Γεια yeah. Είσαι καλά Εντάξει προσπαθώ Προσπαθούμε όλοι Αγώνας Αγώνας, αγώνας όλοι. κυρία μου αγώνα Ναι αγόρι μου Άκουσε να σου πω κάτι Σχετικό Με την ΕΤΕΝΑ Χθες Την επέτειο της 21ης Απρίλη Ξέρεις τι ώρα έβαλε αφιέρωμα Την 21η Απρίλη Τι ώρα Μία η ώρα το βράδυ Ωραία Έχετε Αν... ερωδεισμές το μεσημέρι με να πα να φας να δεις τον Παπαδόπουλο να σου γυρίσουν τα άντερα Ναι, ναι, ναι, λοιπόν, όχι Είναι να σου ανοίξει όρεξη Εί... Το λέω για να πιάσω και τους νεοδημοκράτες Να πιάσουμε όλο το κοινό Είναι πονηρό, είναι πονηρό αυτό Γιατί μία ώρα το βράδυ Τι θεαματικότητα υπάρχει Μία η ώρα το βράδυ, για όνομα του Θεού. Η έτο όμω πληρώνεται από μας. Καλά τέτοια καούρα, εσείς να δείτε το αφαίρομα για τη Χούντα. Τρεμάνια μου γλυκά, εγώ ξέρω τι έγινε στη Χούντα, αλλά υπάρχουν τα νέα παιδιά που πρέπει να μάθουν. Τα νέα παιδιά δεν είναι σαν και εσά. Τα νέα παιδιά στη μία η ώρα τρώνε απογευματινό. Α, λε, όχι. Αν δεν είναι στο σπίτι, είναι έξω να μου πει. Ε, ωραία. Οπότε ποιο είναι το πρόβλημά σου. Α, Εσύ α... ήθελε α... να τα δει. Α... Να χαίρεσαι, βορίδα. Πώ συχολογεί γγάλου γράμμα τόσο γρήγορα μπορεί να μου πει. Έχουν επιμονή, παιδί μου, δεν έχουν ανάγκη. Έχουν μάθει μ να κάνω άλλο στη ζωή του. Είναι γέρη, συνταξούχι. Το μόνο <συσχύ> που έχουν να περιμένουν είναι τη σύνταξη. <συσχύ> την τρώω τη σύνταξη το πρώτο δεκαεμέρο και μετά 20 μέρε <συσχύ> περιμένουν την επόμενη. Έχει μάθει να περιμένει ο γέρο. <συσχύ> παίρνει, παίρνει, παίρνει, σου λέει θα τον πετύχα το μάλλον. Εδώ νέο είναι <συσχύ> Ναι, ναι. Κατάλαβε αυτό είναι το πρόβλημά σου.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 Έλα, το καινούριο το άκουσες? Όχι, ποιο είναι? Θα αλλάξουν, λέει όνομα οι φράουλες ε, Μανολάδος και θα γίνουν φράουλες Πελοποννήσου. Δεν είναι Γιάννης, είναι Γιάννάκης. Α, εγώ έχω ακούσει Για... ότι θα έχει δύο συνθετικά πια η λέξη. Τι? Θα λέγονται φράου <laughs> Ναι, με τονισμό λοιπόν. στο φράου. Έλα, Παστολή. Έλα. Χρονιά πολλά, ρε. Γιατί? Γιατί είναι τέτοιοι ώρα. Παιδί μου δεν πήρε στο γραφείο του, Άδωνη. Ναι, αλλά εγώ όμως θα την γιορτάζεις κέρση. Όχι, εγώ δεν γιορτάζω 21η Απρίλη, την επένειο της Χούντας. Εγώ γιορτάζω όλες οι υπόλοιπες ημέρες της Χούντας. Ναι, τις υπόλοιπες 364 ημέρες του 2012-2013, τη σεζόν δηλαδή, που κεβερνάει ο Σαμαράς. Ευρώς. Ο κύριο Καλαμούτης? Όχι. Τον κύριο Καλαμούτη ήθελα.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 Τη βάζει τη ζεντάλια. Τη βάζω που και που τη ζητάνε. Α, oh, μπράβο. Να βάζει αληθή, να φύγουν τα εγκάβματα. Πο, πό, πό. Να σου πω, κύριε Έλα. Πόσο χρονών είσαι, 69. Καλά είναι. Καλά είναι, ε. Στην κατάλληλη ηλικία να το χρησιμοποιήσει ακριβώ όπω πρέπει. Όπω πρέπει, έτσι. Mm. Μπράβο, αποστόλη μου. Τι έγινε ε... που χάθηκε, είχα καιρό να σε ακούσω. Ε, μωρέτε. Έφυγε το σκάι και σέχασα. να σε βρω. Σιγά καλά, και δύο χρόνια να με βρει. Ά, σε κάπου σε ένα μαγαζί. Και είπα που έχει το καλαμούτι. Και μου είπανε και έχει Σήμερα έτυχε να είμαι σε μια εμερίδα για τα μέτρα ατομικής προστασίας και μίλαγε γένας, Γραμματέα δεν του είχατε δει, ήταν του Υπουργείου Προστασία. Ε... Του πολιτικού, Λέ, ξέρω. Ναι, ναι. Λοιπόν, άκου τραγόγια γέλιο. Του επιχειρηματία, του εφοπλιστή. Ξέρω για ποιο Υπουργείο Προστασία μιλάτε. Λέει, ερωτήσει έχετε. Λέω να κάνω μια ερώτηση. Τι μέτρα προστασία, λέω, πρέπει να πάρουν στη Μανολάδα. Αλεξίσφαιρα. Και στα πορτοκαλί, τι πρέπει να πάρουν που του βάζουν στο ψυγείο. Μπουφάν. Λέω πλάκα, μα κάνετε. Η επιθεώρηση εργασία είναι ένα κολοχανίο. Μα κάνουν και σεμινάρια ρε, για επιθεώρηση εργασία. Τι πι είναι δεν παίζονται, να πούμε. Αυτό πέρα να σου πω φυλάκι και κανέλα. Λοιπόν, βάλε πολύ κάμπη. Ο Γιάννης, ο Δαλικέρη, ρε. Τι κάνεις. Ο Δαλικέρης. Αγάπη μου, εσύ, λοιπόν, άκου το ραντεβού. Πού πάει δημιού... το αγόρι. Άκου, άκου, καβάλα. Καβάλα. Ποιο προς... μου, όλα... κουκλά μου, πε μου. Προ όλα τα, προς όλα τα που... που παίρνουν τηλέφωνο και κάνουν παράπονα για του αλικέρδε, αν θυχτήκαμε ή όχι, είναι αυτοί που μα σταματάνε στι εθνικέ στα πάρκινγκ με τα μάτια του και μα παρακαλά να του πηδήξουμε. Και να μα πάρουν καμιά πι. να του πει. Βάλε μπι, Τι σα έτυχε και εσά και εσεί αναγκάζεστε και το κάνετε, Εμεί, αγάπη μου, εγώ το πρώτο στο βράδυ το δικάζω. Είμαι στην εθνική και τώρα που σε παίρνω τηλέφωνο πάω για πάντρα. Δεν σταματάω πουθ Ήταν. Μετά γύρω ταχύ μα μπαίνουν μπροστά μα. Ναι, ρε παιδί μου, οι άλλοι σταματάνε. Αλλά όταν τελικά σταματά που σε σταματάνε οι άλλοι, εσύ δεν είχε ευθύνη. Τι να κάνω, Τι να κάνει. Γυναίκα, δεν βλέπω μια φορά το μήνα. Κάπου πρέπει να κάνω. Τι θα κάνω. Καλά κάνει, εγώ σε καταλαβαίνω. Άκου τι είπαν οι άνθρωποι που σα βγάλανε αδερφέ. Αφού με το ζόρι σα βάζουν στι πίδε. Αυτοί οι πούσοι δίπλοι σε παίρνουν τηλέφωνο, ζουλάγάγουν τώρα, του λέω εγώ. Μα παρακαλάνε όταν μα σταματάνε στι πίδε. Το ξέρω, το ξέρω. Τι να κάνετε κι εσεί ενώ έχετε γερέ αντιστάσει, λιγάτε. άνθρωποι είστε, καταλα να Καταλαβαίνω παιδί μου Καταλή. Οπότε η μία διαφήμιση μέσα έπεσε Τώρα θα με πάρει και κανένας τι να περιμένω Έλα, <σχελίδι> <γεια>. <σχελίδι> Ναι Ε, χαίρετε κύριε Χαίρετε Όσο ύπες στις κουφίτσες μακρίνα Όσο κι εσείς κουκρινούς κουφίτσοι Είστες την Ατζέντα 21 σε είστε σε διαταγμένη της τάξης <σχελίδι> Ναι. Ναι. Αγαλό. Γεια σα. Γεια σα. Εσεί που κάνετε την εκπομπή. είστε. Εμεί. <laughs> <Α>, τι ωραία. <laughs> Καλέ. Δεν είμαστε στο να, ναι. Έλα σταμάτα πια στην βρήκα στα Ναι, όχι δεν είμαστε. Πέτα. Ποιο πήρε τα λεφτά του χαδικολό, βάζουμε συνέγια και άλλο. Ξέρω εγώ πήρε κάποιο τα λεφτά του χανικολάου. Δεν θέλω να μάθησε. Αφήστε κάτω τα λεφτά του χασμικολάου. <laughs> τα λιόνει μήνα έχουν πληρωμέε. Λοιπόν. <laughs> Πολύ πλάρα. Κανεί να τα πήρε κανεί να τα πάρει, κομμένη. Δεν μου λες, αυτοί, το επίσημο κράτος σπάντων, για αυτά που συνέβαινε στη Μανο, Μανολάδα δεν ήξερε τι γίνεται, όταν έπαισαν από τα σύννεφα. Έτσι, το είπε είπε ότι υπάρχουν ελλείψεις. Το είπε ο Υπουργό Προστασίας του Ασφαλήτη. Ναι. Τα που ενδιαφέρονται τόσο πολύ για την καταπολέμηση του ζητήματος και έχουν γεμίσει τις πόλεις με τα... πώς καταταλούν αυτά τα επάγματα εφόδου τέλος πάντων που λένε αυτά τα βήτα. Άκουσα λέει ότι τα χρυσάβουλα θα παρασυμμοφορήσουν του τρεις επιστάτε ή είναι μούφα, δεν ξέρω. <laughs> μάλλον γι' μάλλον αυτό δεν πήγαν μπροστάκι τόσο καιρό, έτσι. Δεν έπαιξε κατά παράσημα, τι χρώμα θα έχουν. Μπορεί. Έλα όλοι. θέλω να σου πω ότι δεν είμαστε όλοι τόσο χαϊβάνια που νομίζουνε; Α, καλά κάνεις και το δηλώνει. το υπογράφεις Καρά και να σου πω κάτι, mm. κάποιοι σκεφτόμασταν και προ κρίσης και μας στέγανε τα ίδια πράγματα Ότι μας στέγανε πριν μας στέγει και τώρα, όχι σαν κάποιος που τους στέλνει τώρα η μετανάστευση ή Έλα προστόλη μου. Έλα. Λοιπόν, είμαι η κυρία Μέρα από την Παλαιά Θα Σα αποχαιρετώ γιατί φεύγω. Πού πας? Φεύγω, πάω στη Νέα Υόρκη. Καλέ. Με κάλεσε καλέ ο μου, καλέ. Γίναμε πάνω να βαφτίσω το μου. Ναι, ναι, τα ξέρω ο, αυτά. Πάχα. Σου έκανε πρόσκληση να μείνει εκεί, σε Καλά κάνει, δεν λέω. <laughs> τι να με Καλά τώρα πας στην Αμερική, παιδί μου. Τώρα Θα αρκεί να πάρω τον εγγονό και την οικογένειά του. Τώρα, αν πει εδώ, εδώ, είσαι στην Ελλάδα που κυβερνάει η πυρηνική κυβέρνηση η σαμαρά ε, ε, και ε, λοιπόν ε, αριστερών ε, σοσιαλιστικών δυνάμεων. Καλύτερα εκεί. Λοιπόν, ο πρόεδρο τη δημοκρατία κύριο Κάρολο Παπούλια. Μηνρίζεται κύριε. Όχι, όχι, όχι. Μιλάμε ευγενικά. Υπήρχε χρηματοδότηση μια σεμινή ρόσ βήλα, σε Τα ποσόια για να δικαιολογίζουν τα δικαιολογικά. τον βαστήσαμε κολό του τομερικό χιλιάδων. Τώρα πώ είναι δυνατόν να πω ένα να κολόσω το δωμερικών χιλιάδων να βγήκανε πέντε μεζονέτο των 3 δισεκατομμύρια, αυτά τα θαύματα μόνο ο Ισό Χριστό και ο αξιοπρεπή πρόεδρο δημοκρατία θα κάνει. Μιλή ωραία. Σαν αντιλούκα περίπου. Ε? Σαν τη Λουκά σε εσυνικό. Ένα, να μην σα ευθεία τόσο και σα Это акси.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 Αυτή. να βγάλετε και εσείς τίποτα λεφτά ως μέσω μαθηκής ενημέρωση και να μιλήσουμε να μέσα τους αυτούς που έχουν ψυχολογικά προβλήματα τους ομοφυλόφυλους Η Γερμανοί είναι εχθροί μα. Εκτό από αυτού που φτιάχνουν πόσε καγιένε. Ναι, σωστό, γιατί κάποιοι μα σκέφτονται. Πώ να κυκλοφορούμε, ποιο η κάρτα στο δρόμο. Έχει δίκιο. Πώ να κυκλοφορούμε, αυτοί είναι φίλη μα. Σωστό. Βέβαια. Πού να πηγαίνει με το Γιούγκο Ζάσταβα να γίνουμε ρεζίλοι. Ε, βέβαια, τι σου διάλα να μου. Πάει, διαλύθηκε η Ιγκοσλαβία. Δεν μπορούμε να έχουμε ακόμα τα Ζάσταβα, να ξυγχρονιστούμε. Ε, βέβαια, με ζάσταβα, είσαι σοβαρό τώρα. Να πάρει ένα καγιέν, μια α1, κάτι. Θέλω να ρωτήσω τον Γιώργι, μια λέξη κομμουνισμό. Τι θα πει κομμουνισμό. Ο κομμουνισμός ήταν καλός για τους ανίκανους! Θα μας σκοτώσουν δηλαδή! Να με εξηγήσει με 4-5 λέξεις παραπάνω! Και θα πάρετε να απάντηση μετά από μένα! Βεβαίως, περιμένει κιόλας. Έλα, γεια!